Στίχη 22-26. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. 22. Ο καρπός όμως, τον οποίον παράγει το Άγιο Πνεύμα με τον φωτισμό και τη χάρη που χορηγεί στα ψυχά μας, είναι η αγάπη, η χαρά που προέρχεται από την αγαθή συνείδηση, η αχώρεστος από αυτήν ειρήνη, η ανοχή και η πλατιά καρδία εις αστατικείας που μας κάνουν οι άλλοι, η αγαθή διάθεση και καλοσύνη, η ευεργετική εκδήλωση και η εξωτερική τη, η αξιοπιστία στου λόγου και τι υποσχέσει μα. 23. Η πραότη ει κάθε πονηρών εγκράτεια. Κατά των ανθρώπων αυτών που έχουν τα σαρετά αυτά δεν ισχύει νόμο. 24. Όσοι δεν ανήκουν πράγματι στον Χριστόν, τον Χριστόν, ενέκρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τας επιθυμίας του. 25. Εάν ζώμεν σύμφωνα προ τι εμπνεύσει του Αγίου Πνεύματος, α συμπεριφερόμεθα και σύμφωνα με τι απαιτήσει του Πνεύματος και όχι κινούμενοι από ελαττήρια ιδιοτελείας και ματαιοδοξία. 26. Α μην γινόμεθα ματαιόδοξοι, προκαλούνται ο ένα τον άλλον ει φιλονικία και φθονούνται ο ένα τον άλλον.